Προσε κύριε ήρε την ψυχή μου ο Θεό μου, επίσηπέπει θα μη κατεσχυνθεί. Μηδέ κατεγέλασά τους σαν μη εχθρί μου, Και γα πάντε υπομένοντα εσύ ο μη κατεσχυνθώσει. Έσχυνθεί το σαν Ιανομόντε Θα σου δώσω κύριε γνώρισών όνει, Και θα στρίβω σου δίδαξον. Οδήγησόν με την αλήθειά σου, Και δίδαξον με ότι εσύ ο Θεό σου σου μου Και εσύ όλη την ημέρα τον εκτιμών σου, Κύριε, και τα ελέγη σου ότι από του αιώνους εσύ, αμαρτίας νεότητός μου και αγνοίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεος σου μνήστη την ουσύ ένεγεν Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετής αμαρτάντας εν οδό. Οδηγήσει πραή εν κρίση, διδάξει πραΐς οδούς αυτού». Πάσε, ο δι Κυρίου, έλεος και ανήθεια της εξητούσε την διαθήκη αυτού και τα μαρτύρια αυτού, έναγκεν το όνομα σου Κύριε, και η λάστια μαρτία μου πολύ γαρέστη. Τίσες την άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριον νομοθετήσε αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθείς και το σπέρμα αυτού πληρονομήσει γίν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Οι οφθαλμοί μου διαπανδώς προ τον κύριο, ότι αυτός εξπάσε εκ παγίδου στου πόδε μου. Επίβλεψον επεμέ και λέει: Σών με, ότι μονογενεί και πτωχώ είμαι εγώ. Ευλύψει τη καρδία με πληθύνθησαν, έκτονα να κόνουμε, εξάγαγέμε. Είδε την ταπεινωσή μου και των κόπων μου, και άφεε πάσε τα σαμαρτία μου. Είδε του εχθρού μου ότι πληθύνθησαν, και μίσος άδικον εμεί εσάν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσυνθύν ότι ήλπισε τη σε. και ευθύ σε ότι υπέμεινα σε κύριε, λύτρουσε ο Θεό Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. με κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου πορεύθη, και επί το Κυρίο ελπίζον που μη ασθενή σου. Δοκίμασόν με κύριε και πείρασόν με πύρωσαν τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι των οφθαλμών μου και ευηρέστησα εν διαλυφία σου, ούτε κάθεσα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων που μη εισέλθω. Εμίχησα εκκλησίαν των ηρευμένων και με τα ασεβών μη καθίσω. Νείψαμε να θώει στα μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου Κύριε. Του ακούσα με φωνή σε νέσιό σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπη σ' ευπρέπει ανήκου σου και τόπο κοινόματο δόξου σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβόν την ψυχή μου και με τα ανδρών εμάτρων την ζωή μου. Όνεν χερσίνα νομίε, η δεξιά αυτών επλήσει την Εγώ δε, ένα κακία μου υπορεύθυν, λύτρουσέ με και λέει: Σώνε, με, πού μου έστεινε την ευθύτητη, εν εκκλησίε σε κύριε. Κύριος, φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τι να σδηλιάσω. Εν το εγγύζενε πεμέ κακούντας του φαγήντας άρπας μου, οι με και οι εχθροί μου, αυτοί και έπεσαν. Εάν παρατάξετε πεμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί πεμέ πόλεμο εν τάφτε εγώ ελπίζω. Μη ανητησάμεν παρα να ζητήσω. Του κατοικίν μεν οίκο κυρίου πάσα στα σημαίε τη ζωή μου. Του θεωρύν με την τερμότητα κυρίου και επισκέπτεστε τον αών των άγειων αυτού. ότι έκρυψέ μεν σκηνή αυτού εν ημέρα κακό μου, Εσκέπασέ μεν αποκρύφο τη σκηνή αυτού εν πέτρα ύψουσέ με. Και είδου ιδού ύψουσε κεφαλίνου με πεθρού μου. Εκύκλωσα και τη σκηνή αυτού θυσίαν αναλλαγμού, Άσο και ψαλό το κυρίου. «Ισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου είσαι και έκραξα, ελέησον με και εισάκουσον. Συ είπαινε η καρδία μου, εξεζήτησέ εσαι το πρόσωπον μου, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απαινού και μη εκκλίνεις ενοργή από το δούλου σου. Βοηθός μου, γεννού, μη αποσπορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός σου, σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτυρ μου εγκατέλη με, ο δε Κύριος προσελάβεται ό Προθέτησόν με κύριεντιοδό σου και οδήγησόν μεν τρίβο ευθεία ένεχα τον εχθρό μου. Μη παραδώσμε ει ψυχά, κρυβόντων με, Ότι επανέστησαν με μάρτυρε άδικοι και ψεύσα το η αδικία εαυτή. Πιστεύω το ειδήντα αγαθά κυρίου εγγυζόντων, υπόμενον των κύριων, Ανδρίζου και κρατεούστρα, καρδία σου και υπόμενον των κύριων. Δόξα πατρί και ιότια και γιο πνεύματι. Την ίντια και ει του στον των αιών να μείνει. Αλελούι, αλληλούι, αλληλούι, εδώ ξεσυνθεώ. δόξα αλληλούι, Θεός. αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, Θεός. αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι Θεός. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα, πατρίτη, και την του να μείνει. Προσέκυλη ο Μήπω παρασιωπήσει απ'εμού και ομοιοθή με τι καταβαίνω συνεισλάκων, ει άκουσου τη φωνή τη μου, εν το δέστα με προσέ, εν το έριν με χείρα μου προ ναών άγιών σου. Μη συνελκύσει με τα μαρτολών την ψυχή μου, και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσει με, των τον ειρήνη μετά των πλησίων αυτών, κακά αδέντε καρδίες αυτών. Δώσε αυτή, κύριε, κατά τα έργα αυτών, και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσε αυτοίς το ανταπόδομα αυτών αυτή. Ότι ουσεν είκαν τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ομοίικοδομήσεις αυτούς. Ευρωγητός Κύριος, ότι εις είπους επισφωνήστες τη είσαι μου. Κύριος βοηθό μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό είπεις καρδία μου και βοηθήθη μου. Και ανέφαλε νησάρξου και εκθενήματό μου εξομολογήσω αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστή των σωτηρίων του Χριστού, αυτού έστει. Σώσουν τον των σου και ευλόγεσου την πληρονομίαν σου και πείμενων αυτούς, και έπαρων αυτού έω του αιώνα σου. Ενέγκατε το Κυρίο Ιη Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Ιού Σκριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν τη τιμήν. Ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, Προσκυνίζεται το Κυρίο εναυλή Αγία αυτού. φωνή Κυρίο επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρώντασε, Κύριος επί υδάτων πολλών. φωνή Κυρίο εν φωνή κυρίου Κυρίο εν μεγαλοπρεπία, φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του λιβάνου. Και λεπτινή αυτά σωστον μόσχο των και ο ηγαπημένος οσιώσου μονοκερό του. Φωνή κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρό, φωνή κυρίου το έρημο και συσήση κύριο την έρημον τάβη. Φωνή κυρίου καταρτιζομένη ελάφου και αποκαλύψει ιδρυμού, και εν τον ναό αυτού πάστη λέγει δόξα. Κύριο των κατακλυσμών κατοικεί και καθιείται κύριο βασιλεύση στον αιώνα. Κύριο ισχύει τον λαό αυτού δώσει, κύριο ευλογήσει τον λαό αυτού εν ειρήνη. Σώσω σε κύριε ότι υπέλαβεσμε, και ο και έφρανα στου εχθρού μου αντεμέ. Κύριε ο Θεό μου, και έκραψα προς εσέ και οι Κύριε, ανοίγαγε εξάλλου την ψυχή μου. Έσω άσομε εκ των καταβενών των ει λάκων. Ψάλατε το Κυρίο, ιόση αυτού, και εξομολογήστε τη μνήμη τη Αγιοσύνη αυτού. Ότι η οργή εντοθυμό αυτού, και η ζωή εντοθελήματι αυτού. Το θελήματι μνηστήσετε γλαθμό, και ει το πρωί αγαλία σα. Εγώ δε είπαν τη ευθυνία μου, ομίς αλευθώ εις αιώνα. Κύριε, εν το θελήμα τί σου παρέσου το κάλυμο δύναμη, απέστριψας δε το πρόσωπο σου, εγενήθην ειν τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομαι και προς το Θεό μου δε υφήσομαι. Τί σου εν το αίμα μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθορά. μη εξομολογήσετε έσυχου ή αναγγελεί την αλήθεια σου, οίγου κύριο και η λέει σε Κύριο, η γεννήθη βοηθό μου. Έστρεψε τον κοπετόν με σφαράνε μη, διέριξε στων σάκων μου και περιέζω με ευθροσύνη. όπως σαν ψάριση δόξα μου και ο μη κατανιβώ. Κύριο Θεό μου, εις τον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα, Πατρίκη, Ιώκη, Ιωπνεύματη, και ίδια Πνεύματι, και, και, και, και, και, και, και ει του αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι αδόξα ή ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι Αλληλούια, αλληλούη, αλληλούη, αδόξωση ο Θεό, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και γιου πνεύματι, και νύλ και αήκε ει του αιώνε των αιώνων αμή. Επισύ, κύριε Ήλπισα, μη κατεσχυνθήνει των αιώνων. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσαμε και εξελούμε. Κλείνον προς με το ουσου, τάχυναν του εξελέστε με. Γενούμε ει θεών υπερασπιστή, και ει ήχον του σώσαμε ότι κρατέω μου και καταφυγεί μου εσύ και ένεκεν το σου οδηγήσεις με και διαθρέψει με. Εξάρξεις με το παγίδο στάθη της εις έκρυψαν με ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύρωε σου παραθήσω το πνεύμα μου, ελιτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. Εμείς σας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσουμε και εφρανθήσουμε επί το ελαίου σου, ότι επίδε στην ταπείνωσή μου, έσωσα σε εκ των αναγκών την ψυχή μου, και όσοι να έκλεισά με ισχύρα εχθρών, έστισα σε νευρικό όρο το μου. Ελέησαν με κύριο επιθλίβομε, εταράχθη εν θυμό ο φθαλμό μου, η ψυχή μου και η δαστήρ μου, ότι εξέλιπαιν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτοιμα εν στεναγμή, Ισθένησε εν πτωχεία η ισχύ μου και τα ουστά με ταράχθησαν. Παραπάντα στου εχθρού μου γεννήθην όνειρο. Κι της γη τωσήμως φόδρα και φόβος της γνωστή μου οι θεωρούντες με έξω έφυγον να περνούν. Επελύστηνος νεκρός από καρδίας, ή εις από απολολός, ότι ήκουσα ψώγων πολλών παρικούν τον κυπρόθεμα. εν τω το επισυναχθήν αυτούς άμα επελε, του την ψυχή μου εγωρεύσαν μου. Εγώ δε επισή ελπισα Κύριε, είπα, Σύ ο Θεό μου, εν σου η κλήρη μου, ρίσε με και έκοντα τα διοκόντωνα, επίφανον το πρόσωπό σου επί σου, σωσουν όσων με Κύριε, μη κατεσχυνθεί, ό,τι επεκαλυσάμεσαι, σε σαν οι ασυβείε και καταφύεσαι, ανησάβου, άλλα λα γεννηθεί το ταχύνητα δόλια, τα λαλούντα κατά το δικαίω ανομία εν και εξουδενώσαι. Ω πολύ το πλήθο τη κλειστότητό σου, κύριε, ει έκρυψα τη σε βάσου τους ελπίζους εν επεισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρίφω του προσώπο σου, από ταραχής ανθρώπων σκυπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος ότι θαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου απέρινε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήχνουσα στις φωνείς της δεησιώς μου, εντε με προς αγαπήσετε Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες οι όσοι αυτού, ότι η αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσώς ποιούσου με Αντρίζεστε και κρατεούστου η καρδία ημών, πάντες ειλπίζοντας επί Κύριον. Μακάρι όνα αφαίθησανε ανομία, και όν επεκαλύφθησανε αμαρτίαι. Μακάριος ό, αμαρτία. Μακάρι, όσανε, ό λογήσετε, Κύριος αμαρτίαν, Ουδέ στην εντοστώματι αυτού δόλου, ότι εσύγησα επαλαιώθητα ο στάχο από το κράζιν με όλη την ημέρα. Ότι η μέρα στην νυχτό σε βαρύνθε με η χίλ σου, εστράφη στα σταλαιπωρία εν το επαγίνε με Την αμαρτία μου εγνώρισα και την ανομία μου ούτε κάλυψα. Είπα, εξαγορέψω κατεμού την ανομία μου το κυρίω, και σιαφήκα στην ασέβεια τη καρδία μου. Υπέρ ταύτης προσεύξετε προς επάς όσιος εν καιρό ευθέτα, πλύνεν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν που την γιούσε. Σύμου η καταφυγή αποθλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντον με. Συνετιώσε και συμβιβώσε να δω ταύτη η πορεύση, επιστηριώ του οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ο σύπρος και ημίωνος, εις και στι σύνεσης. Εν κοιμώ και χαλινό θα σι αυτών σ' αυτόν τον μη εγγυζόντουν προσέ. Πολέ εμάστηκες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζοντα επί έλεος και κλώση. Εφράνθετε επί και αγαλιάστε δίκη και καυχάστε πάντες η ευθύστη καρδία.